Στην τηλεφωνική γραμμή έχουμε τον υποψήφιο βουλευτή τη Βητα με το πασό, τον κύριο Μήμη Αδουλάκη. Επ, κύριε Το πήρα κατά το ΕΠ πρόεδρε. είναι. Ε, Τι κάνετε, καλά καλή επιτυχία. που μιλάμε εδώ. Συνομιλούμε. Για δώστε μας, ποια είναι η εικόνα που έχετε. Ε, τι εικόνα, κερδίστε το Πασόκ, Ξαρώνει. Λοιπόν, απ' εγώ και θα τώρα από τη ΦΑΔΕ. Είχα μια συνομιλία με του εργαζόμενου ελεκτικού μηχανισμού του κράτου. Και σα είπαν ότι περιμένουν να βγει το Πασόκ για να αρχίσουν να δουλεύουν. Και έτσι έτσι δεν δουλεύουν αυτήν την περίοδο. Είναι απελπιστική η κατάσταση. Απελπιστική. Είναι όλε οι αμαρτίε του ελληνικού κράτου στην νιωστή αυτήν την περίοδο. Τι να σα πω, Απελπισία πραγματικά για τα δημόσια οικονομικά, ενώ η φύγγι του δημοσίου χρέου και τα κανόνια σκάνε στην αγορά. Κάτω από αυτέ τι συνθήκε θα σχηματιστεί η νέα κυβέρνηση στις 5 το Οκτώβρη από τον Γιώργο Παπαδάβριο. Άρα ε, βλέπουμε τον ήρωα, παραλάβαμε καμένη γη, δίσκο τα πράγματα. Και αυτά ναι, είναι, είναι ξεπερασμένη η πολιτική σκέψη. Δεν υπάρχει αυτό. Αυτό είναι ιδηλιακό. Αυτό το οποίο είναι ιδηλιακό όταν δεν γη, αυτά είναι να σε μια άλλη εποχή. Τα πράγματα είναι πολύ χειρότερα από πολλέ απόψει. αυτό τι να Και δεν αφορά, δεν αφορά απλώ μόνο την αποτυχία τη κυβέρνηση, αφορά την αποτυχία τη παραγωγή των ειδήσεων, την αποτυχία του κράτου. Βγαίνουν όλοι οι δαίμονε στην επιφάνεια, α πούμε. Ξέρετε κύριε Δουλάκη, θα μπορούσε κάποιος να μεταφράσει yeah. τα λεγόμενά σας ότι προετοιμάζουμε το έδαφο για την επόμενη μέρα, γιατί θα είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Και όχι, πούμε... ίσα ίσα. Ακριβώ είμαι εξοργισμένος χειρονιστικά, διότι η δημόσια συζήτηση για τα προβλήματα της χώρας δεν έχει την αίσθηση του επίγοντος, δηλαδή της έκτακτης εθνικής ανάγκης για να λύσουμε τα προβλήματα και να προκαλέσουμε ένα πατριωτικό και προοδεστικό συναγερμό ώστε να αρχίσουμε να αλλάζει ο καθένας μας κάτι, όχι μόνο κάποιοι ψηλά, δηλαδή προτυπουργοί, υπουργοί είτε αφαρά όλη την κοινωνία με διαφορετικό τρόπο βέβαια. Μας. Mm -hmm. Μια έκτακτη ανάγκη όμω, κύριε Ανδρουλάκη, θέλει και έκτακτες κυβερνήσει, έκτακτα Αστάμε. σχέδια Αστάμε. και μεγάλε συμφωνίε. Και τομέ Το, και, και συμφωνίε. Τα ε, δηλαδή yeah. που δεν κάναμε στην καλή εποχή, δεν τη λέγαμε αύριο και αύριο, δυστυχώ πρέπει να γίνουν υποπίεση εν μέσω μεγάλη κρίση και μεγάλη αβεβαιότητα. Γι' αυτό ακριβώ λέω ότι η κυβέρνηση Παπανδρέου πρέπει να είναι διαφορετική. Ασυνείδητη κυβέρνηση ασυνήθιστη ασυνείδητη κατάσταση. Ε, αυτό πώς, ως... πώς το εννοείτε το διαφορετικοί, ποια θα είναι η διαφορετικότητά τη δηλαδή. Πάντως χάρη, αν ο Παπανδρέου, όπως πιστεύω, κρατήσει δυνατά το τιμόνι με σιδερένιο χέρι, διότι εδώ χρειάζεται τώρα πλέον σιδερένιο χέρι, αν ξέρει που θα πάει, όπως ελπίζω, αν έχει ισχυρή κοινωνική βιοψηφία, ώστε να μην εμπλακήσει θεωροπιές διαπραγματεύσεις, δεν φοβάται να κάνει τα πιο τολμηρά ανοίγματα στη σύνθεση τη κυβέρνηση και στις επιμέρους συνεργασίες της κυβέρνησης ώστε να αντιστοιχεί, να εκπροσωπεί ένα ευρύτερο φάσμα του ελληνικού λαού, να είναι ανοιχτή σε συμμετοχή πραγματικά ευρύτερων δυνάμεων και να μπορέσει να προκαλέσει αυτό το συναγερμό, αυτό το έκτακτο στοιχείο. Εγώ λέω ότι πριν 100 χρόνια, τέτοιες μέρες, ένα βαπόρι από Κρήτη, yeah. την Κρήτη έφερε ένα και μοναχικό επιβάτης στον πυρήνα. Αυτός ήταν ο Ελευθέρως Μενιλέδος και ξεκινάει η μεγάλη ανατροπή του 1909. Αυτή χαζοχαρούμενη ελληνική κατάσταση, Μπορεί να μην συνειδητοποιεί ακόμα που είμαστε. Αλλά πράγματι είμαστε πολύ δύσκολο σήμερα. Δεν μπορούμε να τα καταφέρουμε. Μπορούμε. Αλλά πρέπει ο καθένα να κάνει κάτι εντελώ διαφορετικό. Εάν δείτε απλώ την υπόθεση ω μια απλή εναλλαγή Νέα Δημοκρατία Πασόκου, δεν υπάρχει λύση σε αυτό το ζήτημα. Πάντω έτσι το βλέπει ο κόσμο. Ε, δεν το βλέπετε. Σοβάζω, το βάζω εγώ και λαϊκή ε, να να σε λαϊκισμό. Πρέπει να ειλικρινεί αυτό. Έτσι το βλέπει. βλέπει ο κόσμο ότι τάξη, το μπορεί το Πασόκου να είναι μια καλύτερη κυβέρνηση. Ναι, ότι Κάτι αισθάνεται ο κόσμο, κάτι αισθάνεται ότι χρειάζεται κάτι διαφορετικό, βεβαίω. Α, οσά, σε αυτή τη βάση αυτό είναι βάση. Yeah. Yeah. Ναι, ναι, Ναι, αλλά παλιά πιάνε το λαιμό του για Δεν υπάρχει yeah, κανένα σα. Ούτε, ούτε τυπική ευγένεια δεν υπάρχει Έτσι, ειδικά σε πρόσωπα τα γεμένα που έχουν το θάρρο να μιλάνε, δεν μου μιλάνε τυπικά, ούτε και με βρίζουν, α πούμε, ω υπουργό πρώην και <laughs> Αλλά μου τα λένε στα ίδια. Ο κόσμο χρειάζεται κάτι διαφορετικό, όχι επανάληψη παλαιών πραγμάτων. Και δεν είστε κανείς να κάνει δεν γίνεται. Διότι το έδαφος μετακινείται. Είναι κοινό με Να λοιπόν που η πρώτη βεβαίως, ο υποχρέωση είναι στον Παπανδρέο να σχηματίσει μια κυβέρνηση διαφορετική που να εμπνεύσει την εμπιστοσύνη. Το παν δεν είναι μόνο τα λεφτά, λεφτά, λεφτά. Δέτε, είναι εμπιστοσύνη, εμπιστοσύνη, εμπιστοσύνη. Εκεί θα παιχτεί το, προ... το στίχημα, α πούμε. Και γι' αυτό έγραψα το βιβλίο του Ε. Προέδρε. Το οποίο έχει αυτή την προειδοποίηση κινδύνων μέσα ότι έχει. Εντοπίζει τι Έτσι. Και οι νάρκες είναι πολλές. Μη, μην, θα μπορούσαμε έτσι να εξηγήσουμε το ότι ο πρόεδρος του Πασόκ συχνά πυκνά μιλά για κουστούμια, μιλά για να τα μείνουν στην <morzhell> Ελλάδα και τέτοια λέει, πράγματα. Εντάξει, αυτό είναι έτσι ξέρετε ότι η παλήρια σηκώνει τώρα όχι μόνο το Πασόκ, έτσι, δηλαδή το σαν κόμμα ή σαν ελπίδα από ότι αναπτυρώνει τις ελπίδες του προοριστικού κόσμου ή σηκώνει το Παπανδρέου που θα το κάνει το Υπουργό, σηκώνει και πέτρες κορμούς δέντρων και πιστώματα έτσι είναι παντα οι παλίριας θα αυτά οι πλημμυρίδες έτσι αλλά μετά την πλημμυρίδα μπορεί να ακολουθείς και η άμποτη πρέπει να το έχουμε στο μυαλό μας ότι ο Καραμαλής έκοβε κορδέλες ήταν ένας πρωθυπουργός 100 ημερών ο πιο ειδηλιακός στην ιστορία της Ελλάδας και αφυγενός κάνε γύρω του κανόνια και φεύγει τα ποινωτικά. ας πούμε προσπαθεί αυτός να κάνει μια αξιοκρεπτή αποχώρηση βεβαίως θα ακολουθ Ήδη όμως πολλούνται μερίσματα εξουσία στην αγορά και δεν βλέπω να διαμαρτύρεται. Αυτά δεν πολλούνται από μένα, ούτε από του απλού βουλευτέ του κόμματος ή από τα φιλέκια του κόμματος, πολλούνται από κάποιους που είναι στην κορυφή. Δεν μπορούνται αχαμηλά, έτσι δεν είναι. <laughs> Λίγο να δει κανείς, καταλαβαίνει τι γίνεται. Άρα λοιπόν υπάρχουν τα γνωστά εκφυλιστικά φαινόμενα που πιστεύω να μπορέσουμε να τα ελέγξουμε. Δεν είναι μεγάλα, δεν είναι σημαντικά προ το παρόν. Πάντω κύριε Ντολάκη, είστε ειλικρινεί σε αυτό που βάλατε. 4-5 εάν συγκράτησα, αν κάνει εκείνο, αν κάνει εκείνο, είστε προσγειωμένος. Δεν είμαι σίγουρο, δεν είμαι σίγουρο. Αν δεν υπερψηφιστεί ο Παπανδρέο όταν σχηματίσει κυβέρνηση, έχουμε κυβερνησία. Όχι με δική μα ευθύνη, διότι δεν υπάρχουν συνεταίροι. Αν αποτύχει και αυτή η κυβέρνηση, δηλαδή αν δεν στηριχθεί ολόψυχα ο Παπανδρέου, και ο ίδιο όμω να στηριχθεί στο λαό, έτσι με εμπιστοσύνη και η ειλικρίνεια, πάμε χαμένοι διότι, όπω λέω με ένα τρόπο, Ο επόμενο Πρωθυπουργό τη Ελλάδα να αποτύχουμε θα είναι υπόπτη διαχειριστή κάποιου διεθνού χρηματοοικονομικού οργανισμού. Έστω και αν είναι Έλληνα, τυπικά α πούμε. Πάντω αυτά είναι και εκβιαστικά δηλήματα που μπορείτε. Δεν πρέπει είναι κίνδυνο. Αυτή τη στιγμή εγώ κάνω προειδοποίηση κινδύνου. Mm. Και ξέρω ότι είμαι και σε απόκληση από την ατμόσφαιρα τη Μέθηση τη Αλαζονία των Ημερών. Είναι πολύ δύσκολη κατάσταση και δεν αφορά ένα κόμμα μόνο πρέπει να υπάρξει ευρύτερη συνένεση, ευρύτερη επαγρύπνηση. Αυτό, Σε αυτό καλό. Μα το... Γι' αυτό θα λέω ότι ακόμα και <κυκλή> είναι ανώριμε οι συνεργασίε των κομμάτων, υποτίθεται. Έτσι δεν είναι. Όμως δεν εμποδίζει τον Παπανδρέο να κάνει τολμηρά ανοίγματα στη σύνθεση της κυβέρνησης. Παπανδρέος χάρη, ξέρω εγώ δεν είναι εμπόδιο να βάλει υπουργό δικαιοσύνη που αφορά τη διαφθορά, τη διαφάνεια του θεσμούς ένα πρόσωπο από την ευρύτερη αριστερά έστω σε μια μονοθεματική αντέτα, σε μια περιορισμένη σημασία του αντέτα, Δεν είναι πρόβλημα να δώσει επίση ένα υπουργείο α πούμε σε ένα κεντρό και το προοδευτικό άνθρωπο πατριώτη που φέρει το άμει ω την εκπαθή ενότητα η εθνική στα εθνικά προβλήματα, θα χρειάζεται καινούριε κινήσει και καινούριε σκέψει όχι επανάλη παλιών πραγμάτων. Αυτό θα είναι καταστροφή. Υπάρχουν από ορισμένου πράγματι ορισμένα συμπτώματα που μου έχουν αφήσει κατάπληκτο. Μέχρι δηλαδή προπόληση μερίσματο εξουσία στην οικονομική, πολιτική και εκλογική αγορά και βεβαίω μην κάνετε τους άγνους. Θα ξέρετε καλύτερα από μένα, Σπαρθένετε. δεν θέλω να πω. Θα ξέρετε καλύτερα από μένα, όλοι τα καταλαβαίνετε πως είναι σημαντικό. Ο Πώτα Οσινίτης, ο Πώτα που ήταν ένα σοβαρό άνθρωπο και έντυπος πρωθυπουργό σε απελπισία στο διευθυντή του πολιτική για μια ορισμένα. Υπουργεία, είχε σχηματιστεί ένα άτυπο συμβούλιο καθοδήγηση των Υπουργείων, στο οποίο ήταν οι παρατρεχάμενοι του Υπουργού, δηλαδή τα πελατειακά δίκτυα, τα οποία σχηματίζονται και τώρα, τα πελατειακά δίκτυα του Υπουργού, οι δημοσιογράφοι, οι παρατρεχάμενοι, ξέρετε πολύ καλά, το έχετε ζήσει και ξέρετε τι εννοώ, ήταν συν, κάποιοι συνδικαλιστέ με κακές συνήθειες, δηλαδή να ανακατεύονται στα πελατειακά δίκτυα, και ήταν και οι ενδιαφερόμενοι για τις υποθέσεις του Υπουργείου επιχειρηματίες, λέει ο κόστος ο Σιμήτης. Αυτό το δείτε ήδη από τα υβρίδια αυτού του πράγματο θα τα δείτε και στην προεκλογική εκστρατεία. Αλλά ο Παπανδρέο πιστεύω έχει τη δυνατότητα να τα διαλύσει όλα αυτά. Μω. Έχει κάποιο άλλο Να διαβάσετε και η δημοσιογράφη και το πολιτικό προσωπικό και ο κόσμο βέβαια το ευρωέδρε. Είναι Μια κρατική ειλικρινή από την πλευρά μου. Θα έχουμε νομίζω τη δυνατότητα μετά τι εκλογέ να το κουβεντιάσουμε. όλα μετά τι εκλογέ θα κάνουμε. Χάρα, γεια σα.